Δεύτερα 2 Φεβρουαρίου, Newscast 46, όχι άλλη εισαγωγή. Καλησπέρα στου ακροαταίες του Newscast Είναι η ομάδα του Newsfilter και μαζευτήκαμε με τον Γιάννη και τον Απόστολο για να ηχογραφήσουμε το 46ο επεισόδιο του Newscast. Καλησπέρα παιδιά Για yeah. για yeah. <laughs> Να τονίσω ότι σε αυτό το επεισόδιο υπήρχε ένα, υπάρχει μια αποτυχία ηχογράφησης του introduction Έχω χάσει τον αριθμό των προσπαθειών <laughs> Πες να <Είναι> κατάρα! <laughs> Τι είναι αυτό? Είναι κατάρα. Α, είναι κατάρα, ναι. Λοιπόν, ε, να τονίσω ότι ηχογραφούμε πάλι από Skype. Βέβαια, αυτή τη φορά έχουμε λάβει υπόψη μα τα σχόλια περί κακής ποιότητος και ο Γιάννης έχει φέρει ένα πρόγραμμα ηχογράφηση το οποίο θα μας βοηθήσει στην ποιότητα. Γιάννη, καλό είναι το πρόγραμμα, έτσι. Ε, σχετικά, εντάξει. Μα έχει μία λίγο την πίστη σε κάποια θέματα, αλλά είναι δωρεάν. Τι να κάνουμε. Το θέμα τη απόδοση είναι που μα απασχολεί, Βασκά. Αν η ποιότητα του Ιούχ θα είναι καλή, Όχι, θα... δεν είναι το θέμα τη απόδοση. Το θέμα είναι με πεταχτή παλαιογιάρι και πήξεω εγώ, παιδιά, παιδιά, το ξανακάνουμε το intro. Εκεί πέρα εγώ θα σκοθώ να φύγω, να ξέρετε. Δεν <laughs> <laughs> ξανακάνω intro. Το όχι άλλο intro. <laughs> no more intro. No more intro. Θα <laughs> βγάλουμε είναι και μό... τίτλο από αυτό το. To no, oh, έτσι, أ, πα, θα, έτσι θα το πούμε. No more intro. Ε, βασικά είμαστε ελληνικό πόντιο. Θα πούμε στα ελληνικά. Όχι, όχι άλλο intro. Οκ. Okay. Ε, ο ο, ο, ο τίτλο κλείδωσε εκεί. <sharp> Μάλλον όχι. Αφού πρέπει να πούμε όλα στα ελληνικά θα πούμε όχι άλλη εισαγωγή. Ωoo. Σωστό. Το βάζω ω εναλλακτικό. Λοιπόν, αποστόλη θα μα πει γιατί θα μιλήσουμε σήμερα. Θα πω, αλλά πιο πριν θα πούμε τα νέα. Α, τα νέα. Ήθελα να τα αποφύγω αυτό, αλλά τέλο πάντων. Okay. Ε, Ήθελε να αποφύγει ε... γιατί χτε. Ε, δεν ήσουν και πάρα πολύ καλό παιδί, οπότε μάθαμε. Έλα, Μωρή τώρα. Ήπια λίγο παραπάνω. Βγήκε και... Θα... και το έκαψε. Κουτουτζικώ. Ή... με λίγο παραπάνω και το κάνε και θέμα. Θα το κάνω θέμα σε λίγο. Σωστά. <laughs> δεν το έκανα ακόμα. Το οποίο θέμα είναι αρκετά καλό, έτσι. Ε, ε, Φυσικά αφού ε, έχω ε, κάνει το ίδιο 500 ε, φορέ, μπορούμε να ξέρουμε τα άλλα θέματα. <laughs> <laughs> και... <μπάωσα>, είναι καλά. και μάλιστα, αν το είχαμε ηχογραφήσει το podcast πιο πριν, δεν θα πήγαινα χθες. δεν θα είχα πιει τόσο πολύ. Έτσι, έτσι. Είναι ένα διδακτικό θέμα το οποίο θα ακολουθήσει και θα σα αρέσει όλου, πιστεύουμε. Και δε... σε αυτού όμω που είναι επίδοξοι πότε, δεν θα αρέσει. Σωστά. Αλλά ελπίζουμε να του συνετίσει τουλάχιστον. Σωστό. Ωραία. Τι άλλα νέα έχουμε, ε... Τα άλλα νέα είναι λίγο μυστήρια. Για την ακρίβεια, συνέβη κάτι ευτράπελο, in a way Γιατί ενώ εγώ... Ε, δεν ήθελα να δω... Γιατί τώρα εμείς αυτοί εγώ... <laughs> δεν ήθελα τώρα εγώ να δω το It's Showtime του Μεταξόπουλου Ε, για πες! Ε, καίρεσα προσκλήσεις και πήγα τζάμπα! Τι, τι εννοείς καίρεσα προσκλήσεις? Το σε προσκλήσεις από ένα διαγωνισμό σε διαφωνικό σταθμό και πήγα τζάμπα Α, για ποια παράσταση λες? Για το It's Showtime. Στο ράδιο City. Ναι. Και ένθες δύο ε... προσκλησίες. Και ένθασα δύο προσκλήσει και πήγα. Α, καλή φάση. Αλλά δεν θα πω πράγματα, θα πω αναλυτικά. Άλλη φορά. Θα Aha. βγάλεις άρθρο. Θα πω μόνο, ε, ναι ίσως να κάνω ένα review. Ε, βασικά θα πω μόνο ότι ε, το συγκεκριμένο πρόκειται για ένα χοροθέατρο... Χωροθε το οποίο παρουσιάζεται το Radio City από τον, ε, από τον, μετα, από τον Μεταξόπουλο και τα παιδιά από το Show You Think You Can Dance και μια, μια άλλη ομάδα πούμε, χορευτών που συμπληρώνει ε, το σενάριο είναι στάνταρ, είναι έτσι λέγεται, it's show time νομίζω και έχει να κάνει με, την, με κάποια παιδιά που είναι ε, φιλοδοξούν να γίνουν χορευτές και το ένα και το άλλο πως ε, αυτό το πράγμα περνάνε διάφορες φάσες της ζωής τους για να το πετύχουν, ας πούμε. Ε, πάνω κάτω αυτή είναι, αυτό είναι το σενάριο. Να πούμε ε, ότι δια... έχει... Ναι. Ενδιαφέρον ακούγεται. Όχι, είναι ενδιαφέρον, εντάξει. Ε, το cast είναι αρκετό, δηλαδή βλέπεις θέαμα, δεν είναι μια φτωχή παραγωγή. Ωστόσο αυτό που, που θέλω να πω εγώ είναι ότι τα το, το 18 ευρώ... Που είναι το φοιτητικό εισιτήριο Τα θεωρώ κάπως πολλά για φοιτητικό Αυτό μου ε, ναι είναι λίγο ακριβούτσικο Οπότε εγώ δεν θα πήγαινα άμα δεν είχα δωρεάν, αυτό εκεί θέλω να καταλήξω Αχα Αυτό, είναι. Αλλά δεν μπορώ να πω ότι δεν αξίζει ότι είναι μάπα Εντάξει Περι, Περιμένουμε το άρθρο σου Ή τα άρθρα okay. σου Okay. Ωραία, α πούμε τώρα τα θέματα του 46ου podcast, ποια θα είναι Στι προηγούμενες εισαγωγέ έχουμε προσπαθήσει όλοι να τα πούν Και γι' αυτό από την Χάνη, ελπίζομαι αυτή τη φορά που θα τα πω εγώ Να το στεριώσει το ήτρο <σχεστά> <σχεστά> Λοιπόν, τα θέματα που θα μας αποσχολήσουν είναι τα εξή Σαν κεντρικό θέμα θα συζητήσουμε μύθους και πραγματικότητες για το ποτό ή αλλιώς γιατί ο χρήστος δεν έπρεπε να πιει πολύ χθες. Σωστό. Ε, θα προχωρήσουμε με γκίκοι TV showbiz προτάσεις και νέα, όπου θα μιλήσουμε λίγο για την εμπειρία τη δική μου αλλά και του χρήστοου κατ' με την νέα σύνδεση το 8Mbps φοιτητικό ίντερνετ που ετηθήκαμε, πως, Πόσο εύκολο ήταν να μα εγκατασταθεί, αν πάει καλά και κάποια άλλα πραγματάκια. Θα πούμε νέα σειρών, όσον αφορά νέε σειρέ για τι οποίε δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ στο newscast, αλλά και για παλιέ, οι οποίε αρχίζουν να προβάλλονται ξανά. Θα περάσουμε σε θέματα διασκέδαση ε, για όλα τα γούστα και θα κλείσουμε με το outro και τι κλασικέ ηλικιότητε, ώστε να μείνετε μαζί μα μέχρι το τέλο. Γεια, όλα οκ? Πες μου το σε παρακαλώ, ναι. Ναι, όλα είναι μια χαρά, μην ανησυχείς. Αχ, τι ωραία. Λοιπόν, πάμε στα θέματα. Ναι, ναι. πάμε. Άντε πάμε. Και σε αυτό το σημείο να περάσουμε στο ένα από τα δύο θέματα που θα απασχολήσουν το συγκεκριμένο podcast το, τα, τα δύο μεγάλα θέματα που έχει να κάνει με μύθους και πραγματικότητα σχετικά με το ποτό Γενικά υπάρχουν διάφοροι, διάφορες παραφιλολογίες σχετικά με το τι, είναι, τι επιτρέπεται και τι όχι όταν πίνουμε τι μπορεί να μην μας κάνει καθόλου ζημιά κλπ Ωστόσο εμείς, Βρήκαμε ένα site ε, το οποίο έχει, κάποια... έχει συγκεντρώσει κάποιου από αυτού τους μύθου και πραγματικότητες ώστε να ενημερώσουμε και τους ακροατές. Παιδιά, όπως σας φαίνεται το θέμα, έπρεπε να το πεις αυτό, να, το παρουσιά, να μας το παρουσιάσει σε πιο νωρίς πριν, πριν πιούμε. <σχεδιά> <σχεδιά> να ενημερωθούμε. <σχεδιά> Τώρα λοιπόν την άλλη Συστός. φορά που θα πρέπει να το κάνει αυτό Θα είσαι ενημερωμένο, θα ξέρει. Αχ τι ωραία Ωραία πάμε λοιπόν, Να ξεκινήσουμε ε, ναι, ναι. Σε, αυτό το άρθρο θα με, σε αυτό το θέμα θα με βοηθήσει ο Γιάννης λίγο Θα το πορσιάσουμε από μισό ας το πούμε Ακριβώς. Και ο Χρήστος σχολιάζει Μετά την χρυσινή εμπειρία του Ωραία ε, Λοιπόν, πρώτος μύθος Το να οδηγήσει κανείς Αφού το έχει πιεί Δεν είναι και τόσο μεγάλο θέμα ε, Πραγματικότητα Το να πίνεις και να οδηγεί δεν είναι ποτέ εντάξει. Δηλαδή, πάντα μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Ε, γιατί ακριβώς, ακόμα και με μικρή ποσότητα αλκοόλ, δηλαδή και με ένα το υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ε, να γίνουν όλα αυτά που ακούγονται, δηλαδή να μην έχεις καλή αίσθηση ε, του τι συμβαίνει γύρω σου, ή να ε, μην είσαι τόσο πολύ σε ετοιμότητα για όσα συμβαίνουν γύρω σου Α, μπράβο, ναι, Με αποτέλεσμα, ναι. με αποτέλεσμα ε... απλά να κάνεις κρακό στον εαυτό σου με κάποιο τρόπο Πες Ωραία, ε, αυτό που ήθελα να πω ότι ακριβώς και μένα από το μειώνονται δραστικά τα, τα κλασικά σου Μπράβο, Μπες. και βάζεις τον εαυτό σου σε κίνδυνο, δηλαδή άμα συμβεί κάτι υπάρχει περίπτωση να μην μπορέσει να το πούμε. Να στρίψω το τιμό, να πατήσω το φρένο, τέτοια πράγματα Έλα τώρα, ποιος το λέει αυτό Για <χεχεχεχε> <Ιατρίς. laughs> να, ότι... να πούμε κιόλας ότι αυτό Είναι και ένα από τα μεγαλύτερα θέματα Γιατί αν βγεις, ας πούμε Με παρέα κλπ, πάντα ακούγεις Σίγουρα από κάποιους που έχουν αυτοκίνητο Ότι εντάξει δεν θα πιω πολύ Ώστε μετά να μπορώ να οδηγήσω να πούμε ότι η σωστή οδηγία είναι να μην πίνεις καθόλου όταν είναι Δηλαδή αυτό πρέπει πραγματικά να γίνει Είναι αυτό που πας να σε βάλει ο άλλος ποτό και πετάς το κλειδί μέσα στο ποτήρι ας πούμε έτσι Μπράβο ναι Και μετά το σου βάζει το ποτό και γίνεται το κλειδί χάλια Λοιπόν, Γιάννη Μύθος δεύτερος, το να τρως ένα μεγάλο γεύμα πριν πιείς θα σε κρατήσει νυφάλιο το, στο, η πραγματικότητα είναι ότι το φαγητό μέσω στο μάχη το μόνο που κάνει είναι να καθυστερεί την απορρόφηση του αλκοόλ από την ε, κυκλοφορία του αίματος. Ε, ένα γεμάτο στο μάχη δεν μπορεί να σε προστατέψει από τις παρενέργειες του αλκοόλ και τις ε, τοξίνωση που παθαίνει ο οργανισμός από αυτό. Ναι, Λέ, ουσιαστικά ε, σου λέει ότι το αλκοόλ είναι εκεί πέρα, υπάρχει και κάποια στιγμή θα περάσει το αίμα σου. Ναι, γιατί πρέπει να φτάσει στο έντρο Απλώ καθυστερεί την, ε, την πέψη ε, Λόγω του ότι μάτι γεμάτο Και αργεί να φτάσει στο έντρο για να απορροφηθεί από, ε, από το αίμα Αυτό Ωραία Σωστό. Ε, Συνεχίζω Τρίτος μύθος ε, δεν, ε, Αν προτιμήσουμε να πιούμε ε, Ινδροπνευματόδη θα μας επηρεάσουν περισσότερο από ότι μία μπίρα ή ένα μπύρα ή ένα ποτήρι κρασί. Η πραγματικότητα είναι ότι, όπως λέει και στο άρθρο, ένα ποτό είναι πάντα ένα ποτό. Για να πω την αλήθεια δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι θέλει να πει. Για την ακρίβεια λέει ότι το 5%, ε, 5 αλκοόλι σε ένα ποτήρι, ας πούμε, σε μία μπίρα ή 12% που έχουν κάποιες άλλες ή ε, το 40% αλκοόλ που υπάρχει στα αστερνοπνευματώδη είναι ε, όλα ίσα όσον αφορά την, το απόλυτο, την απόλυτη τιμή του αλκοόλ Ναι, είναι πολύ, είναι, απλ... είναι πολύ απλό αυτό που λέει Λέει ότι απλώς Δεν είτε πιείς ένα λίτρο μπύρα που έχει 5% αλκοόλ Είτε πιείς δύο ποτήρια κρασί που έχει 12% αλκοόλ Είτε πιείς ένα ποτήρι μικρό whisky που έχει 40% αλκοόλ Στην τελική απορροφάς την ίδια ποσότητα αλκοόλ Α, Καταλαβες ε, ε, Είναι το, ναι, πάει το, αλλά... το πάει ποσοστωτικά και έχει την ίδια επίδραση Στον οργανισμό σου Γιατί αυτό που μετράει τελικά είναι μόνο το αλκοόλ Από αυτό που πίνεις που θα σε επηρεάσει Τα υπόλοιπα δεν παίζουν ρόλ Αυτό είναι σωστό αλλά ε, Κάνει την παραδοχή ότι αν θα πιω, μπίρα, θα πιω περισσότερη. Ναι, εδώ, ναι. Συγκρι... εδώ στο συγκρίνει ποσοστοτικά, Δηλαδή σου λέει ότι ε, 12 το όζον, τώρα δεν ξέρω την ουγγιά. Δεν νομίζω να είναι. Νομίζω πω ναι, αλλά τώρα δεν. Άσχετο καλύπτει. Είναι με... κάποιο σύστημα αγγλικό μέτρηση βάρους. Ναι, είναι ε, βρετανικό. Αυτό που έχει 5% αλκοόλ και 5, και 5 ουγγιέ ε, κρασί και μια μισού γιά ουίσκι έχουν το ίδιο ακριβώ αλκοόλ. Αυτό λέει. Ωραία, ωραία. Απλά αυτό που θέλω να πω εγώ, γιατί μου φαίνεται το σωστό να το παρατηρήσουμε, είναι ότι. Είναι διαφορετικό αυτό που λέει από, το, από κάποιον ο οποίο θα πει αντί για ένα ποτό, ένα ποτήρι μπήρα ή ένα ποτήρι κρασί. Εκείνο είναι, είναι σαφώ σε καλύτερη κατάσταση. Σίγουρα. Αυτό θέλω να διαχωρίσω Για να μην νομίζει δηλαδή, ο άλλο ότι ό,τι και να πιεί το ίδιο, φυσικά, όπω είπαμε, και πριν το καλύτερο είναι να μην μπει τίποτα όταν. Ε... Εγώ βασικά αφρά... κάνει. Μετά από αυτό το θέμα, παιδιά, εντάξει, τα κούια ποτά μπήρε από εδώ από εκεί, θα καταστραφώ δεν υπάρχει, δηλαδή. δηλαδή, δηλαδή. <laughs> Θυμάμαι τα χθεσινά και ε, oh. έτσι, έτσι, κάνε να έχεις αυτοκριτική στη ζωή σου. Ε, και πάμε για τον τέταρτο μύθο. Η εναλλαγή μεταξύ της μπύρας του κρασιού και των άλλων ε, εινοπνευματοδών ποτών θα σε επηρεάσει περισσότερο σε σχέση με το αν πίνεις μόνο ένα είδος ε, αλκοόλου ποτού ε, Αυτό που τη λέει εδώ πέρα είναι λάθος, γιατί το μόνο πράγμα που μετράει είναι η συγκέντρωση του αλκοόλου στο αίμα. Ε, δηλαδή, το πόσο ποσοστό αλκοόλ έχει στο αίμα σου και όχι τι ποτά είπες. Το αλκοόλ είναι αλκοόλ. Αυτό θέλει να Να σου πω. Το ε... οποίο τα λέει ε... Ε... Ε... Ωραία. Ήθελα να ρωτήσω το εξή. Δηλαδή, λέμε ότι μετράει το πόσο αλκοόλ έχει στο αίμα σου. Αν όμως το αλκοόλ θα πιείς, συνοδεύεται ας πούμε και από κάποιο γλυκό ή κάποιο φρούτο που έχουν μέσα γλυκόζι, ζάχαρες από εδώ από εκεί τα οποία απορροφούνται πολύ πιο εύκολα από τον οργανισμό σου και περνάνε στο αίμα πολύ πιο γρήγορα νομίζω ότι α, αυτό που λέει ε, είναι σωστό μεν αλλά απ' την άλλη ξέρεις αν τα μπερδέψει ή αν πιεις σε ρόγο με ρετσίνα θα έχεις πολύ πιο γρήγορα τα αποτελέσματα τα αρνητικά, εγώ αυτό πιστεύω Mm. Μα κούτε. Ε, ε, ναι. Παίζει Α. αυτό που λέμε ότι όταν αναμειγνύεις ένα, υνοπνευματο... ένα ποτό αλ... ε, αλκοολούχο με ένα ποτό το οποίο έχει διοξείδιο του άνθρακα όπως η -Cola, ε, το αυτό που, έχει... αυτό που έχει ως αποτέλεσμα αυτό είναι να διαλύεται μέσα στο νερό της το αλκοόλ με αποτέλεσμα να το απορροφάει και πιο γρήγορο ο οργανισμός Αν πράγματι ισχύει αυτό γιατί εντάξει Λέμε όλοι θεωρητικά και λέμε και ότι αν αλλάζεις ποτά, αν πιείς τρία διαφορετικά ποτά, μεθάς πιο εύκολα από ό,τι να πιείς ένα. Αν ισχύει αυτό, τότε πράγματι αυτό θα σε κάνει να μεθύσει περισσότερο. Γιατί αυτό που θα λέει εδώ, πω... είναι ότι θα, όσο, όσο πιο γρήγορα προφάς συνόπνευμα, τόσο πιο εύκολα μεθά. Θα σας πω, λοιπόν, από προσωπική μπήρη, από χθε εντάξει, είναι και Επίκαιρο. νοπά ακόμα, νοπές οι αναμνήσεις. Λοιπόν, χθες ε, στα μαγαζιά που πήγα μετά από το φαγητό. Ε, δεν άλλαξα από το. Και αυτό πιστεύω με βοήθησε αρκετά. Δηλαδή συνέχισα με το ίδιο. Δεν το πήρα μαζί μου, πήρα ένα παιδί μου ε, και εκεί πέρα μου. Πήγα κρασί. Αχα. Okay. Α, μάλιστα. Αυτό είναι καλό. Γενικά. Εγώ και δηλαδή είμαι εξαλόξης. Αν τα είχα που... αλλάξει, λέγα, αν έπαιρνε έστω και μία μπήρα θα ήμουν χειρότερα. Τώρα τι να σας πω. Κοίταξε, γι' αυτό είναι αυτό το άρθρο εδώ πέρα, να μα καθαρίζεσαι Να σου πω από, ότι αυτό με, τα, με τις αναλλαγές εγώ μπορώ να το σχολιάσω μόνο από προσωπική εμπειρία δηλαδή όσες φορέ τα, τα μπλέκεις τα, τα μπλέκω δηλαδή οτιδήποτε έστω και μικρές ποσότητε, πάντα μετά είναι, έχω πρόβλημα ας πούμε Αλλά όταν είσαι με ένα μόνο πιο δύσκολα με ένα είδος δηλαδή ε, πίνεις μόνο ένα είδος όπως λες ας πούμε πολύ πιο δύσκολα κάνεις αυτό που λέμε κεφάλι, σε πονέντες το μάξιο, οτιδήποτε Οκ, mm. okay, ας πέρασουμε στο επόμενο μύθο right. ε, Και παίρνοντα λοιπόν στον πέμπτο μύθο ε, έχουμε να απαντήσουμε στο θέμα του ότι Έλα μωρέ εντάξει είναι μπύρα ή κρασί, τι μπορεί να μου κάνει Το... η πραγματικότητα έτσι όμως... έτσι έλεγα χθες <laughs> η, πραγμα... η πραγματικότητα όμως είναι ότι κάθε είδος αλκοόλ όταν το καταναλώνουμε χωρίς μέτρο και αβίαστα υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να προκαλέσει προβλήματα στο πεπτικό μας σύστημα ή ακόμα και σε άλλα όργανα όπως ο εγκέφαλος, η καρδιά, το, το σηκώτι, το στομάχι <laughs> βάση την προσωπική μου εμπειρία, νομίζω ότι τα πιο, αυτά που κινδυνεύουν περισσότερο είναι κυρίως το σηκώτι και το στομάχι και Πιο πρώτα, γέφαλος, αυτά... Γιατί. Ναι, και, ο άκου, και ο εγκέφαλος γιατί κες ε, κύτταρα έτσι εγκεφαλικά ε, σίγουρα, σίγουρα. δεν νομίζω να τα κες τα σκοτώνεις αλλά ε. δεν είναι τόσο εύκολο αυτό απλά ο εγκέφαλος είναι γενικά πιο ανθεκτικό όργανο ναι. από ότι, σε αυτό το θέμα γιατί το στομάχι και το σηκώτι έρχονται σε επαφή με την αλκοόλη ναι αλλά κοίτα να δεις το θέμα είναι ότι ο εγκεφ... τα εγκεφαλικά κύτταρα δεν αναπληρώνονται ενώ το στομάχι μπορεί να αναπλάσει τον εαυτό του ναι, απλά δεν μπορεί να το κάνει επάπειρον. Ε, Κάλα, σίγουρα το, δεν μπορεί να το κάνει επάπειρον, yeah. αλλά ο γέφαλο δεν μπορεί να το κάνει καθόλου. Να μου πει τώρα, έχουμε πάρα πολλά εκατομμύρια κύτταρα τα οποία δεν χρησιμοποιούμε καν. Οπότε εντάξει, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και λίγα. Ακριβώ. <laughs> ε, Πάντω, εντάξει, αυτό νομίζω είναι ένα από του πιο σημαντικού μύθου και πραγματικότητε, γιατί είναι αυτό που ο καθένα λέει, Έλα μου, ρε, θα πιω λίγο κρασί παραπάνω. Εντάξει, κρασί είναι, yeah. Έχουμε δέκα ει ενάτη. Νευρώνει στον εγκέφαλο. Έτσι. Ωουάου. <laughs> wow. Πολύ, ε. Πολύ πράγμα. Γιάννη. Ε, ναι. Να προχωρήσουμε, λοιπόν. Ε, τώρα πηγαίνουμε στον έκτο μύθο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι ναι. <laughs> ε, Νομίζω πως ναι. Ε, ναι. ναι. Λοιπόν, ε, ο μύθος είναι ότι όλοι αντιδρούνε με τον ίδιο τρόπο στο αλκοόλ. Και η πραγματικότητα είναι ότι ο καθένας αντιδράει διαφορετικά. Υπάρχουν ε, ντουζίνες λέει από λόγους ε, που επηρεάζουν τις, ε, το, το πώ αντιδράμε στο αλκοόλ. Ε, παίζει ρόλο το τι φύλλο είμαστε, τι βάρος σώματος έχουμε, τι χημεία σώματος έχουμε, τι ώρα της μέρας είναι, πώς νιώθουμε ψυχολογικά, πόσο κουρασμένοι είμαστε και η λίστα λέει συνεχίζεται. Αυτό μου φαίνεται μένα πολύ λογικό. Και είναι και πολύ ενδιαφέρον ναι, γιατί ναι, ναι, συνήθως ναι. αυτό αναφέρεται και σε συζητήσει ανθρώπων που μάλλον δεν είναι πολύ... που δεν θα μπορούσα να πούμε ότι είναι πολύ έμπειροι <laughs> με το θέμα. Δηλαδή... Ε, και σε παρέες παιδιών κλπ. πάντα ακούγεται ότι ξέρει άμα δεν είσαι καλά ψυχολογικά θα σε επηρεάσει περισσότερο. Αν είσαι κουρασμένος θα σε περισσότερο. Είναι λογικό όμως εντάξει. Χρήστο εσένα επηρεάσει περισσότερο. Ω, oh, εντάξει... Ε... Βασικά ναι, όντως, αυτοί οι παράγοντε παίζουν ρόλο, αλλά... Όχι, δεν θα το έλεγα για μένα. Επίσης ε, δεν αναφέρει καθόλου το αν, ε, το στομα... το αν, ε, το, το αν κάποιος πίνει φαγωμένος που μάλλον πιστεύω ότι παίζει ρόλο, ας πούμε, αλλά Α, μάλλον ε, το... στο... ε, Πιο πριν το έλεγε αυτό, σε, στο δεύτερο μύθο. Ε, έλεγε ότι, έλεγε ότι... δεν έλεγε να μην έχεις φάει καθόλου, έλεγε ότι πολύ μεγάλη ποσότητα δεν σημαίνει ότι θα αντέξεις περισσότερο αλκοόλ, που είναι λογικό. Εγώ λέω, α πούμε, ότι αν πεις με άδειο στο μάχη τελείως θα σε ρίξει πολύ περισσότερο, πολύ πιο γρήγορα και Α, πολύ ναι, γιατί θα, θα περάσει πολύ πιο γρήγορα στη Ο... ροή του αίματος, ναι Μπράβο, ναι, αυτό. αυτό Αυτό πιστεύω, αυτό μάλλον είναι στη λίστα που λέει ότι συνεχίζεται Είναι στη λίστα <σχει> <σχει> <σχει> <σχει> Έλα, Γιάννη, <σχει> συνέχισε Εγώ, εγώ, Ο... Εύδομος, αν δεν κάνω ε, αναφέρεται στο ότι δεν πειράζει να, να πιω ε, τόσο όσο ο σύντροφός μου <laughs> Αυτό πραγματικά Τι δεν το είχα τίλης. ακουστά σαν μύθο Ετσι ε, ούτε ε, ούτε. Ε, Αλλά παρακάτω η πραγματικότητα λέει ότι ε, ε, στις γυναίκες χρειάζεται μικ, λιγότερη ποσότητα αλκοόλ ώστε πραγματικά να, να περάσεις το αίμα τους σε ποσότητα ώστε να, να δημιουργήσει πρόβλημα γιατί ακριβώς ε, λέει ότι το γυναικείο σύστημα ε, μεταβολίζει πιο δίσκο, με διαφορετικό τρόπο το αλκοόλ από ότι το ανδρικό Τώρα αυτό Είναι σταγονή διάμαζα παιδί μου, ναι, είναι σταγονή διάμαζα και λίγο φαλοκρατικό έτσι ε, ε, ε, Και μετά το επεξηγεί και άλλο και λέει απλά, απλά ότι χρειάζεται Παίρνει περισσότερο χρόνο στον άνδρα Να μεθύσει αυτό που θα λέγαμε στην καθομιλουμένη ε, Από ότι στη γυναίκα Παρόλο που θα έχουν πιει την ίδια ακριβώς ποσότητα αλκοόλ Ακόμα και αν, αν είναι και σωματικά ίδιοι Δηλαδή ακόμα και αν έχουν το ίδιο ύψο και το ίδιο βάρος Εγώ Αυτό δεν είναι ότι το λίγο τελικό, <laughs> θέλα, Αλλά εντάξει εγώ πιστεύω ότι είναι, είναι θέμα εξέλιξης ε, των ανθρώπων <laughs> α, από τα παλιά τα χρόνια Επειδή τέλο πάντων οι άντρες ήταν πιο, πιο, πιο συχρότερα έξω ας πούμε Πίνανε, τρώγανε και οι γυναίκε στα στο σπίτι <laughs> πέρασε παιδί μου αυτό στα γονίδια με, με το καιρό, με τους καιρούς ε, μάλλον, ε, Εγώ νομίζω ότι δεν παίζει ρόλο τι εννοείς παίζει ρόλο. Αν δεχτούμε το προηγούμενο δηλαδή ότι πολλά πράμα, πολλοί λόγοι παίζουν στο, στο πόσο θα πολύ θα σε επηρεάσει το αλκοόλ ε, μου φαίνεται λογικό γιατί οι λόγοι, κάποια από του λόγου που αναφέρει ας πούμε η, το βάρο σώματο, ε, φαντάζομαι θα παίζουν και άλλοι ρόλοι, πα, ρόλοι παρόμοοι με αυτό. Όπως η άλλος... Να επηρεαζόμαστε εμεί λιγότερο. Όπως η άλλος Γιάννη το, το λέει ξεκάθαρα ο προηγούμενο μύθος. Ε, το φύλλο. Το φύλλο ναι. Το αναφέρει δεν έχει... Οπότε συμβατίζουν, στις... δεν είναι... Λοιπόν... Προγράμε, Ναι, βέβαια. Mm -hmm. Ο επόμενο μύθος, ο οποίος πρέπει να είναι ο... Ογδός, ογδός. Ε, yeah. Λέει ότι... Το αλκοόλ σου δίνει ενέργεια. Ε, η πραγματικότητα εννοεί ότι είναι ακριβώς το αντίθετο. Το αλκοόλ είναι σαν ναρκωτικό. Ε, είναι καταθλιπτικό. Και σου... Ε, πώς να το εκφράσω στα ελληνικά έτσι, σου, σου μειώνει την, ικανότητα, σου, σου να την ικανότητα να σκεφτείς, να μιλήσεις και να κινηθείς. Ακόμα και σε χαμηλά επίπεδα, ε, αλλάζει το επίπεδο της αντίληψής σου, της ε, δυνατότητάς σου να συγχρονίζεσαι με αυτά που κάνεις και της κρίσης σου. Και αυτά όλα συμβαίνουν πολύ πριν κάποια φυσικά σημάδια εμφανιστούν. Ξέρεις, το που λέμε. <laughs> <laughs> Ναι, Σωστό. κάπως έτσι, δηλαδή πριν, πριν εμφανίσουν τα φυσικά σημάδια της μέθης ε, ε, ε, Ήδη τα αντανακλαστικά σωστά έχουν πάει περίπατο ε, ε, πριν, πριν το σχολιάσουμε νομίζω ότι είναι κανόνα να δούμε και τον επόμενο μύθο Που είναι ε, για το ίδιο θέμα πάνω κάτω Ή τουλάχιστον για ένα μέρος αυτού που είπε ο Γιάννης. Οπότε θα το πω στα γρήγορα και σχολιάζουμε μαζί ε, Ο ένατος λοιπόν μύθος αναφέρεται στο ότι θα κοιμηθεί καλύτερα αν ε, πιο πριν έχεις ε, πιει ένα-δυο ποτά ε, Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό είναι λάθος Γιατί το αλκοόλ πραγματικά σε βοηθάει να κοιμηθείς ε, Γιατί ουσιαστικά είναι μειοχαλαρωτικό μεν Και γενικότερα ε, σου προκαλεί αυτό που λέμε Σε χαλαρώνει Αλλά έχει επίπτωση στην ποιότητα του ύπνου που κάνεις και στην πραγματικότητα δεν κάνεις αυτό που λέμε, έναν ήρεμο ύπνο αχ, Δεν αχ, κάνεις δηλαδή τον ύπνο που θα έκανες όταν κοιμώσουν από μόνο σου Με ηρεμία Το οποίο εγώ προσωπικά το έχω βιώσει σε μένα, δηλαδή το το έχω, το έχω νιώσει αυτό το πράγμα, ότι δεν κοιμήθηκα καλά Παρόλο που κοιμήθηκα γρήγορα Καλά, αν με βλέπατε τώρα ας πούμε, εντάξει θα το, θα το βιώνατε και <laughs> Live Εντελώ. Μάλιστα Νομίζω ότι πρέπει να πας τους <laughs> Ανώνυμη αλκοολική. Γζζ. Mm. <laughs> Πλάκα κάνουμε εννοείται. Ε, οπότε πιστεύω ότι σε συνδυασμό με το παραπάνω που είπε ο Γιάννης Όντω ρε παιδί μου, το, αυτοί οι δύο μύθοι είναι πολύ σημαντικοί. Δηλαδή το αλκοόλ ούτε σου δίνει περισσότερη ενέργεια, έτσι πως το λένε οι περισσότεροι, ότι ε, παίρνει ενέργεια και θα κάνει περισσότερα πράγματα, αλλά ούτε και σε βοηθάει να κοιμηθεί όταν π.χ. έχει προβλήματα ή είσαι αγχωμένος. Δηλαδή μη το παίρνετε για ηρεμιστικό. Απλά, παιδιά, βρήκα τίτλο για το podcast Για πες Το podcast του ο πνεύματος <laughs> Εντελώς. Αφού mm. το έχουμε με το ποτό έχουμε, και πώς το λένε τώρα το... Ναι, ε, έχουμε ξεκινήσει να μιλάμε έχουμε... για τους μύθους του ποτού Ναι, όντως, δεν πειράζει, πιστεύω, πλάκα ας, έχουμε πιστεύω, πιστεύω, πιστεύω ότι είναι, όμως, είναι ενδιαφέρον είναι και... Πιστεύω ότι είναι ενδιαφέρον πάντως Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ε... Πάμε λίγο παρακάτω. Λοιπόν, ο δέκατος μύθος λέει ότι ένα κρύο ντουζ και ένα ποτήρι καφέ είναι η καλή τρόπη για να γίνεις πάλι νυφάλιος μετά το ποτό. Ε, παρόλο λέει που σε κάνουν να νιώθεις καθαρός και ξύπνιος, ε, τίποτα δεν σε κάνει να νιώθεις νυφάλιος παρά ο χρόνος. Ε, ο, το, ο καφές είναι κάτι το οποίο σε κάνει... Πιο δυνατό είναι ένα διεγερτικό ε, και θα σε κρατήσει ξύπνιο, αλλά δεν θα σε κάνει πιο νυφάλιο από ό,τι ήσουν. Εγώ συμφωνώ πάντω με αυτό. Στον στο τρίτο καφέ είμαι, πλάκα με κάνει. Και νιώθεις πλέον νυφάλιο, έτσι. Όχι. <laughs> <laughs> Μ' αρέσει να <laughs> έχουμε στο... βαλθεί να επικυρώσουμε όλου του ε, μύθου σήμερα. Όλε Μα τι νομίζει πει πια, Εγώ έγινα χάλια. Για, για να ναι, δείξουμε, δείξουμε στου ανοιχτέ ότι έχουν, κάνουμε δουλειά εδώ στο νιουσκαστερ. Δεν παίζει ρόλο. Τι είμαστε, οι συντάκτε το... του περιοδικού Freezing. Το πειράμα. Είμαι πειραματάνθρωπο. Γιατί πειραματάνθρωπο. Κάνουμε ρεπορτάζ. Ωoo. Oh. <laughs> είμαι το hey. subject. Και νομίζω ότι είναι ώρα να περάσουμε σε έναν πάρα πολύ ωραίο μύθο. Τον 11ο, αν δεν κάνω λάθο. Ο οποίο λέει ότι το αλκοόλ σε κάνει πιο σεξι δεν όμως τη λέγεται γιατί είσαι έτσι, έλεος Και, θα πω, μετά, και θα, πω, θα πω μετά και κάτι άλλο Και λέει Το αλκοόλ, ε, γενικότερα θολώνει την κρίση σου και σε κάνει λιγότερο, Γιάννη ε τι σημαίνει το in, inhibited ε, σε κάνει ε. λιγότερο... Ε, δεν μπορώ να το το εξηγήσεις τελικά Σε κάνει λιγότερο να έχει ταμπούρε παιδί μου, αυτό μπορείς να πεις Ωραία. Ε, δηλαδή, σε κάνει, σε κάνει να δοκιμάζεις πιο εύκολα περισσότερα πράγματα. Ναι, κάπω έτσι. Ωραία. Μειώνει Ωραία. Την, την κρίση σου τέλος πάντων. Ναι. Και μειώνει την κρίση σου. Ωραία. Ε, όσον αφορά από άποψη φυσιολογίας, το αλκοόλ ε, μειώνει την απόδοσή σου σε πράγματα. Οπότε θα μπορούσες να καταλήξεις να κάνεις κάποια πράγματα και να δεσμεύεσαι για πράγματα τα οποία δεν έχεις σχεδιάσει. σχεδιάσει και μέσα αυτά μπορεί προφανώς να υπάρξει και μία ερωτική πράξη, μία ασφαλής το οποίο αυτό σε, σε βάζει στον εξαιρετικό κίνδυνο χωρίς να το λέμε με, με, με, ως ήταν ή οσταμπού, έτσι, αλλά υπάρχει αυτός ο κίνδυνος είναι υπαρκτός να βρεθείς αντιμέτωπος με μία ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη ή να έχεις κάποιο αφροδήσιο, νόσημα ή ακόμα cage το οποίο ε, τελειώνει το μύθος δεν είναι καθόλου sexy <laughs> <laughs> Να πω ότι εδώ είχα δει, ένα, είχα δει ένα, μια μπλούζα ρε, παιδί, με ένα t-shirt που έλεγε ο άλλος ε, ε, ε, ε, ε, «Πίνω ε, γιατί σε κάνει πιο όμορφη» <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Τρομέρο, τρομέρο <laughs> δεν υπάρχουν άσχημε γυναίκε, υπάρχουν άντρες που δεν πίνουν πολύ. Ακριβώ. Ε, εντάξει. Ε, ήταν λίγο φαλοκρατικό αυτό έτσι. Δεν είναι αυτό, Απλά, ρε παιδί μου, είναι ένα αστείο τρόπο για να επιβεβαιώσουμε ότι όντω ε, με, με το να πίνει ε, δεν είναι ότι, ότι, ότι βλέπει διαφορετικά τον άλλον. Απλά είσαι διατηρημένο για να, να, να κάνει πράγματα πιο εύκολα και ενδεχομένω δεν σε πειράζει και τόσο πολύ δεν είσαι και τόσο επιλεκτικός. Αυτό θέλει να πει Να σας ρωτήσω δυσχύ... τώρα κάτι και δεν νομίζω δυσχύει νο... μόνο για, για άντρε για να κλείσω και οι γυναίκε το παθαίνουν Να σας ρωτήσω κάτι ε, το οποίο πιστεύω εγώ ότι συμβαίνει λοιπόν ε, Όχι δεν τα έχουμε για... το Γιάννη Όχι εντάξει <laughs> <laughs> <laughs> Γιατί όταν πίνουν οι άνθρωποι πιστεύω ότι όταν πίνουν πολλοί άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη επιθυμία να κάνουν σεξ γιατί συμβαίνει αυτό Όχι δεν δηλαδή... είναι θέμα Δεν είναι θέμα αυτό Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι έχουν την επιθυμία να κάνουν σεξ Αλλά λόγω των ταμπού που σε βάλει την... <laughs> κοινωνία ε, Προσπαθούν να κρατήσουν Εντμπέι ρε παιδί μου Κατάλαβες αυτή την τάση που έχουν Και το αλκοόλ του ε, κάνει να το χάνουν αυτό Κατάλαβες δηλαδή παβουν να έχουν Κάποια πράγματα τα οποία τους σημαίνουν Αναστολές Ναι ακριβώς το ίδιο Αναστολές, Αναστολές. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ο, <laughs> ο άνθρωπος σήμερα μπορεί να χαρακτηριστεί ως HOMO SEXUATUS <laughs> Ο canon συνέχεια σεξ Σωστό Κάντε Κα, σεξ, όχι πόλεμο LOL Έτσι. Ε, νομίζω πρέπει να περάσουμε στον επόμενο μύθο Στον επόμενο μύθο Κι περάσουμε στον επόμενο μύθο Ε ναι. Και τώρα είμαστε στο κύριο νούμε, νούμερο 12 αν κάποιο λέει ε, λιποθυμίσει λόγω του ποτού, ε, είναι καλύτερα να του αφήσουμε να κοιμηθούν. Ε, αν ένας φίλος ή κάποιος γνωστός λέει η πραγματικότητα, ε, λιποθυμίσει, ποτέ μην τον αφήσετε μόνο. Ε, καλέστε το ε, 166, 91 στα αγγλικά, ε, για ιατρική βοήθεια. Και σίγουρα να τους γυρίσετε στο πλάι. Ε, για να αποφύγει αναρρόφηση προφανώ. Την αναρώφηση για να μην κάνει με το και το. τέλο πάντων, να μην μπούμε σε ιδιαστικέ λεπτομέρειε. <laughs> ε... Πρώτα απ' όλα, ναι, δεν δε μαθαίνεις και διάσηση από το αλκοόλ, έτσι δεν λένε. Ε, βασικά, α, επειδή το, αυτού του μύθου του βρήκα μέσω ενό άλλου άρθρου, το οποίο κάποια στιγμή θα το δημοσιεύσω κιόλα, στο News Filter αλλά εκεί πέρα λέει ότι το βασικό πρόβλημα είναι η αναρρόφηση, δηλαδή που μπορείς να πάθεις δηλαδή κανείς να πνιγεί με αυτό που όλοι καταλαβαίνουμε αλλά για διάσυση δεν λέει λέει όμως ότι αν κάποιος, ότι αν αυτός ο οποίος έχει μεθύσει ε, είναι κιμισμένος και του έρθει τάση για εμετό ενώ ήδη κοιμάται και δεν ξυπνήσει παρόλο που γίνει η κίνηση δεν ξυπνήσει τότε το πιθανότερο είναι ότι έχει πάθει δηλητηρίαση από το αλκοόλ και αυτό το πράγμα λέει ότι είναι το χειρότερο που μπορεί να συμβεί πρέπει αυτός που είναι μαζί του να προσέχει πάρα πολύ και οπωσδήποτε να καλέσει ασθενοφόρους εκείνη τη φάση Ωραία Γι' αυτό το λόγο... Αυτό, αυτό είναι που λέει ε, το άρθρο εκείνο Γι' αυτό το λόγο εγώ μ' αρέσει να, να αρχίζουν σφαλιάρες σ'αυτός που μεθάνε Δεν νομίζω ότι είναι καλή την πρακτική αυτό <laughs> Δεν το έχω <διάννη> ναι, και μετά λε. Μετά λε, Γιάννη, ότι δεν σε κάλεσαμε χθε. Θα μα βάλω σφαλιάρες εδώ, εντάξει. Ξύλο θα τρώγαμε. Ο, ο Γιάννη, αφού του πιει ο άλλο, <laughs> του κάνει μια. του κάνει μια φάλαγκα. Ωραία, σοβαρή. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν μπορώ του μεθυσμένου καθόλου. Έτσι. Θα γίνει η Drink Clux Clan. <laughs> Είδα τρελό το μεθυσμένο <laughs> το τύπο λοιπόν. Λοιπόν. Λοιπόν. Λοιπόν, λοιπόν. Ας στο βυτρίποβιτ. Λοιπόν, α περάσουμε στον λοιπόν. επόμενο. Λοιπόν, Τον 12ο μύθο, ή 13ο. Όχι, <laughs> Μην μην δε δεδιά, το χάσατε, παιδιά, το χάσατε το μέτρημα. 13ο, 13ο. Όπου λέει ότι μπορεί να γίνει αλκοολικός Μόνο μόνο μετά από χρόνια. Ε, που πίνει, ξέρω εγώ. Πώ να πίνει. Η πραγματικότητα είναι ότι μπορεί να γίνει αλκοολικός καταρχά σε κάθε ηλικία. Δεν χρειάζεται δηλαδή, να είσαι μεγάλο. Σε οποιαδήποτε ηλικία. Ναι. Και έχει κυρίω να κάνει με το πόσο συχνά και πόση ποσότητα αλκοόλ πίνεις Το οποίο είναι απόλυτα λογικό, έτσι. Ωραία, πέρασουμε στον επόμενο μύθο. Και ο 14ος μύθος λέει ότι αυτοί που πίνουνε πολύ πειράζουν μόνο τους εφτουστούς. του Φυσικά η αλήθεια είναι ότι όποιος πίνει έχει ένα σύντροφο, ένα παιδί, έναν παππού, έναν φίλο, ο οποίος ανησυχεί για αυτούς. <laughs> ναι, έτσι λένε. Ε, ο οποίο αναισχύει για αυτούς και το πρόβλημα είναι ότι αν αυτός που πίνει ε, κάτσει πίσω από το τιμόνι του αυτοκίνητου, μπορεί και να σκοτώσει κάποιον. Οπότε, από αυτός αυτούς... που πίνει δεν πειράζει μόνο τον εαυτό του. Ναι, ναι πειράζει κι άλλο. Ε, ναι. Εν ε, μπορεί να πειράξει κι οποιονδήποτε, ναι. <laughs> Παππούς με καροτσάνκι χίλιου πόντου. <laughs> <laughs> Κανίβαλε. Λοιπόν... Και να περάσουμε στον 15ο μύθο. Ε, δεν είναι δουλειά μου αν, αν ένα φίλο μου έχει πιει πολύ. Ε, η αλήθεια είναι ότι αν ο φίλο σου είναι απλά φίλο σου και δεν συνδυάσει και πάρα πολύ γι' αυτόν, όντω δεν είναι δουλειά σου. Διότι δηλαδή, στην τελική δίνει και η μαμά του. Αλλά ε, α, παρόλο που δεν μπορεί να κάνεις, να του κάνει κάτι για να αλλάξει την απόφαση του να πιει. Πρέπει να... να είσαι ειλικρινής μαζί, δηλαδή πρέπει να του πεις ότι εσύ το θεωρείς λάθος Ποιος ξέρει, λέει το άρθρο, μπορεί κάποια στιγμή να ακούσουν ε, Και ίσως ε, αν ρε παιδί μου το κάνεις και σε κάποιον που βλέπει ότι κινδυνεύει να, να εθιστεί σε αυτό το πράγμα Ίσως μπορεί να τον βοηθήσεις και περαιτέρω να, να βρει κάποια βοήθεια Αλλά εντάξει αυτό το θεωρώ λίγο τραγικό, τραβηγμένο η αλήθεια είναι ότι, ότι καλό είναι όταν βλέπουμε κάποιον να το, να το παρακάνει πρέπει να τον συνετίζουμε ως προς αυτό και έχω προσωπική εμπειρία από κάτι τέτοιο πρέπει να πω ε, Και ο τελευταίος μύθος είναι ότι το χειρότερο πράγμα μπορεί να σου συμβεί όταν πίνεις πολύ είναι να καταλήγεις με μια τρομερή ζαλάδα το επόμενο πρωί όπως μπορεί να μα και ο Χρήστος, κάτι τέτοιο ισχύ ε, η πραγματικότητα φυσικά δεν είναι αυτή είναι, αυτό είναι ένα από τα πράγματα που μπορεί να συμβεί άμα πιεις ε, πολύ αλκοόλ πολύ γρήγορα μπορεί να μέσα στο σώμα σου αυτό να συγκεντρωθεί τόσο πολύ που μπορεί να πεθάνεις, ακόμα και να πεθάνεις μετά από λίγες ώρες από, από δηλητήριες από αλκοόλ ε, αυτό πλέον πριν ε, ε, ε, επίσης είσαι, είναι πολύ πιο εύκολο να πάθεις κάποιο ατύχημα το οποίο μπορεί να είναι πολύ σοβαρό και μοιραίο ε, α με αν οδηγάς. Και, και επίση, ε, ε, ε, αν οδηγά, μπορεί όχι μόνο να τραυματίσει τον, τον εαυτό σου να πεθάνει, αλλά να τραυματίσει και να σκοτώσει ακόμα πάρα πολλού ανθρώπου. Ε, τα οποία φυσικά όλα είναι πολύ χειρότερα από το να είσαι έναν απλοπονογγεφαλούτε που βγούμε πρωί. Έτσι, Χρήστο. Ουσιαστικά υπάρχουν χειρότερα πράγματα και έξω από το Hancock, <laughs> Ναι. Ε, αυτό ήθελα να πω. Αυτό ο τελευταίο μύθο ουσιαστικά κάνει λίγο ένα, μια περίληψη όλων των παραπάνω όντο παραπάνω, δηλαδή σου λέει ας πούμε τι ζημιέ προκαλεί ουσιαστικά το ποτό ή μπορεί να προκαλέσει Δυνητικά Ναι δυνητικά ακριβώς Παιδιά χωρίς πλάκα χωρίς πλάκα αν το είχα δει δεν θα πει το αυτό. Ναι ναι Να φοβόμουν Ναι ναι Να πούμε βέβαια Να πούμε εδώ βέβαια ότι το συγκεκριμένο η συγκεκριμένη κουβέντα δεν έχει καθόλου στόχο να αποθήσει τον κόσμο από το ποτό, απλά πρέπει κανείς να μάθει να είναι συγκρατημένος και να έχει μέτρο. Να <laughs> έχει ένα μέτρο μαζί, του να μετράει, πρέπει. Ακριβώς. Right, right. Αχ, τράβηξε πολύ το θέμα, έτσι, ωραία ήταν ναι. όμως. Νομίζω ότι αυτή η να, να είναι ενδιαφέρον. Θέμα. Ναι. Ας Οπότε περάσουμε, στο επόμενο. Ας περάσουμε στο επόμενο. <laughs> και α περάσουμε σε πιο τεχνολογικά ζητήματα ο ε, Αποστόλης θα μας μιλήσει για την εμπειρία του που έχει με, την, με το φοιτητικό πακέτο κόνεξ που έχει βάλει Ε, οκ okay. ε, Να πούμε ότι έχω 4-5 μέρες που έχω κάνει την αλλαγή σε Connect ε, φοιτητικό στα 8mbps από κανονικό OTnet ε, ε, on DSL kit που είχα στα 2 Mbps. Ε, οι εμπειρίε μου μέχρι στιγμή δεν είναι πάρα πολλέ, αλλά μπορώ να πω ότι το, αυτό που μου άρεσε είναι ότι δεν με αφήσαν καθόλου χωρί Ιντερνετ. Δηλαδή, κάποια στιγμή είχα 2 Mbps και με πήραν τηλέφωνο και μου λένε από σήμερα θα έχει 8 Mbps. Απλά άλλαξε το username σου και θα είσαι ok. Βέβαια, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θέλαμε να θίξουμε, ότι δηλαδή όταν αλλάζουμε από ε, κανονική σύνδεση ο tnet σε conex τουλάχιστον 8 Mbps το username το αφήνουμε όπως είναι γιατί αλλιώς δεν δουλεύει το ίντερνετ mm. τουλάχιστον δηλαδή σε μένα ενώ μου είπανε θα πρέπει να βάλεις το ειδικό username που είναι για αυτούς που έχουν επικοιντικό ίντερνετ μέσω διόδου yeah. εγώ ε, άφησα αυτό που είχα πριν για να μπορώ να έχω ίντερνετ γιατί διαφορετικά δεν είχα πολύ απλά δεν μπορούσα να συνδεθώ Εκτό από αυτό, πες... Πες μου. ήθελα να προσθέσω ότι για του λογαριασμού πια το Ιντερνετ θα, θα σας έρχεται. Αν βάλετε τέτοιο πακέτο, θα σα έρχεται μαζί με το λογαριασμό του τηλεφώνου και θα προπληρώνετε του επόμενου δύο μήνε του ADSL. Δηλαδή, να το ουσιαστικά, αυτό. δηλαδή, ουσιαστικά στον επόμενο λογαριασμό, αφού του κάνετε την αλλαγή, θα σα έρθουν εκτό από κάποια πάγια λίγα λεφτά. Θα σα έρθει όλο ο μήνα έχετε χρησιμοποιήσει την καινούργια υπηρεσία συν προπληρωμή για του δύο επόμενου. Καλά, τα λέω. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ε, Εκτό από αυτά, οι ταχύτητε και λοιπά μέχρι στιγμή είναι ικανοποιητικέ. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Ε, ούτε να μου κοπεί ας πούμε σύνδεση ούτε τίποτα. Να μην το κι όλα, αλλά δεν είχα κανένα πρόβλημα. Οκ. Okay. Και α περάσουμε τώρα σε, σε τηλεοπτικέ σειρέ. Ε, Α μιλήσουμε για δύο σειρές που η Αποστόλης έχει αρχίσει να βλέπει ο Απόστολε το, η μία σειρά έχει τώρα ξεκινήσει Ενώ η άλλη βρίσκεται στην πρώτη σεζόν έτσι Ναι βέβαια ε, Η μία σειρά την οποία προτείνουμε και έχει αρχίσει ήδη να παίζεται Εδώ και κάποιο διάστημα νομίζω είναι στο 13ο επεισόδιο τώρα να βγει Ονομάζεται Fringe Στα ελληνικά Franz αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό το πράγμα Κατά βάση είναι η ιστορία ε, κάποιων ηρών που δουλεύουν σε ένα τμήμα του FBI, το οποίο εξετάζει παραφυσικά φαινόμενα και προσπαθεί να εντοπίσει μια ομάδα ανθρώπων που ε, κάνουν πειράματα πάνω σε άλλους ανθρώπους ε, ιατρικά και που τους προκαλούν κάποιες παρενέργειες με αποτέλεσμα φυσικά να πεθαίνουν αυτοί οι άνθρωποι κατά καιρού. και η ομάδα αυτή και το project το μυστικό το οποίο τέλο πάντων εξετάζουν ονομάζεται The Pattern ε, ε, ε, να πούμε ότι η ομάδα αποτελείται από μία πράκτορα του FBI, από έναν γιατρό, δηλαδή επιστήμονα της ιατρικής, ο οποίος ουσιαστικά ήταν στο ψυχιατρίο για κάποια χρόνια, επειδή ακριβώς ε, έγινε αιτία να πεθάνει κάποια κοπέλα στην... ενώ της έκανε πείραμα επάνω της, δηλαδή ασχολούνταν αυτός με το pattern αλλά χωρίς να το ξέρει πριν μπει στο ψυχιατρίο, και τρίτον ο γιος του ο οποίος ουσιαστικά πρόκειται για μια για σε στις θετικέ επιστήμες δηλαδή ασχολείται με μαθηματικά, φυσική χημεία και είναι λίγο μπροστά στα πράγματα αυτά ας πούμε ε, Είναι κάτι μεταξύ CSI και, και X-Files, εγώ έτσι θα το χαρακτήριζα Α, Ωραία, και η άλλη σειρά η δεύτερη σειρά τώρα. ονομάζεται Being Human, έχει παιχτεί μέχρι στιγμής μόνο το πιλωτικό επεισόδιο και ίσως το πρώτο. Δηλαδή η ημερομηνία release λέγεται, λέει ότι είναι για το πρώτο επεισόδιο 25 Ιανουαρίου, απλά εγώ δεν το έχω βρει κάπου διαθέσιμο για να μπορέσω να το δω ακόμα. Θα το ψάξω όμως και φυσικά όσοι θέλουν, εννοείται μπορούν και αυτοί να κάνουν την έρευνά του. Τι διαπράγματες στη σειρά? Ναι, πρόκειται για μια σειρά η οποία ουσιαστικά ε, παρακολουθεί την ζωή τριών ιδιαίτερων τρι, τρι, τρι, τρι, τρι, τρι, τρι, τρι, χαρακτήρων οι οποίοι είναι συγκάτοικοι ε, Βέβαια ο ένας είναι ελικάνθρωπος, ο άλλος είναι βρικόλακας και, και η κοπέλα είναι φάντασμα Έλεος ε, δεν είναι κομμοδία όσο και αν ακούγεται έτσι ε, Είναι κάτι μεταξύ περιπέτειας ε, και δράματος και κωμωδίας Γιατί ουσιαστικά είναι στιγμές με στιγμές Δηλαδή σε κάποιες φάσεις έχει κάποια εφτράπελα Γενικά υπάρχει η περιπέτεια του στυλ να μην τους ανακαλύψουν και πολύ συχνά φαίνονται στοιχεία ε, δραματικά σε εισαγωγικά, Με την έννοια πως αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να ζήσουν μια φυσιολογική ζωή Χωρίς να αποκαλυφθούν αυτές οι διατερότητες που έχουν Και χωρίς να πειράξουν άλλους ανθρώπους εννοείται Μάλιστα Και για τους του της σειράς Heroes Να πω ότι την, αύριο ε, βγαίνει το νέο επεισόδιο Yay. Και για ένα μήνα θα έχουμε τέσσερα επεισόδια. Στο κάθε, κάθε εβδομάδα θα υπάρχει και ένα νέο επεισόδιο. Ε, αυτά για το Heroes και για τι σειρέ γενικά. Ε, να, νομίζω νομίζω εγώ, ότι... να πω και εγώ κάτι. Πε, Η πες. αγαπημένη μου σειρά των Battles Star Galactica εδώ και δύο ή τρει εβδομάδε νομίζω έχουν ξαναρχίσει να βγαίνουν. Τα τελευταία επεισόδια είναι closing season. Δεν πρόκειται να έχουμε άλλη σεζόν δηλαδή μετά από αυτήν. Και εδώ και λίγο καιρό έχουν ξαναρχίσει να βγαίνουν. Το επόμενο νομίζω είναι στι 7 Φεβρουαρίου. Την άλλη Παρασκευή. Ναλιστά. Okay, okay. ε, να περάσουμε σε επόμενα Σάμε. θέματα διασκεδάση. Ναι, να ναι. περάσουμε. Μετά τη δευτερμίση. Περάσουμε λοιπόν στα θέματα διασκέδασης για τις δύο εβδομάδες που ακολουθούν, ε, αυτή τη φορά έχουμε μια γκάμα θεμάτων όπως συνήθω. ελπίζουμε να μπορέσουμε να πιάσουμε το μεγαλύτερο μέρος του ακροατηρίου όσον αφορά τις προτάσεις που θα κάνουμε και να είμαστε μέσα στα γούστα τους. Ε, για αρχή έχουμε ένα σεμινάριο, το, ένα σεμινάριο αναισθησιολογίας το οποίο τρέχει στη Θεσσαλονίκη, μάλλον θα τρέξει στη Θεσσαλονίκη. Ε, πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά σεμινάριο συνεχιζόμενης εκπαίδευση στην αναισθησιολογία. Διοργανώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό συνεχιζόμενης εκπαίδευση στην αναισθησιολογία. Ε, θα, θα λάβει η χώρα 5 με 7 Φεβρουαρίου ε, στο ξενοδοχείο Νεφέλη τη Θεσσαλονίκη το ποσό δεν είναι δηλωμένο στην πηγή, η οποία για ακόμα μια φορά είναι το opencalendar.gr ε, Αλλά αν μπείτε στο opencalendar.gr, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το με ποιον να επικοινωνείστε, ώστε να σας δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες. Ε, συνεχίζοντας να περάσουμε σε κάτι πιο, ε, πιο πολιτιστικό, έχει να κάνει με μουσική, και πιο συγκεκριμένα με την όπερα του Τζάκωμο Πουτσίνη, La Bohème, όπου παρουσιάζεται για πέντε παραστάσεις στην όπερα Θεσσαλονίκη. Να ah, πούμε λίγα λόγια. Στην Bohème, ο ακροατή μεταφέρεται στο περιβάλλον του Παρισιού, κάπου κοντά στο 1830. Εκεί, μια συντροφιά νεαρών ε, αστών καλλιτεχνών, η ξένια στην ποέμα όπως αποκαλούνται, προβάλλουν μια ρομαντική και αντισυμβατική αντίληψη για την καθημερινότητα, αδιαφορώντας για οτιδήποτε άλλο του από τη ζωή, τον έρωτα και την τέχνη τους. Είναι ο Ροντόλφο ο Πίτης, ο Μαρτσέλος ο Ζωγράφος, η αστηνική Μιμή, ο Σονάρο ο Μουσικός, ο Κολίνι ο Φιλόσοφος και η άστατη Μουζέτα. Ε, Στοιχεία τη παράσταση τα οποία πρέπει να γνωρίζει ο κόσμο είναι ότι θα προβληθεί, μάλλον θα παρουσιαστεί στο θέατρο Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, που βρίσκεται στην Εθνική Αμήνη 2 Θεσσαλονίκη. Το ποσό των εισιτηρίων κυμαίνεται από 20 έω 50 ευρώ το κανονικό και από 15 έω 25 φοιτητικό μαθητικό, 15, 20 και 25 φοιτητικό μαθητικό και ομαδικό αντίστοιχα, ενώ 40, 50 και 80 ευρώ είναι οι τιμέ του οικογενειακού εισιτηρίου. Ε, Προπόλυσεις τυριών γίνονται στα εκδοτήρια του Καρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος ε, και οι παραστάσεις προβάλλονται στις 1, 3, 5 και 7 Φεβρουαρίου αντίστοιχα στις 8.30 το βράδυ Συνεχίζοντας λοιπόν θα μιλήσουμε για ένα διαφορετικό δρόμενο το οποίο ονομάζεται εκπνοή και τίποτα και παρουσιάζεται σε, στη Θεσσαλονίκη από το Εργαστήριο Έρευνας Παραστατικών Τεχνών «Αλμα Κάλμα». Η παράσταση αποτελεί συμπλοκή δύο ποιητικών λόγων. Ο πρώτος αφορά την νέα κυκλοφορία του ποιητικού κειμένου του Δημήτρη Δημητριάδη με τίτλο «Εκπνοή», το οποίο θα παρασταθεί για πρώτη φορά... Από την ε, Αλμα Κάλμα, με τη συνεργασία του ίδιου του ποιητή, και το δεύτερο αφορά το κολλάζ βενετικών ελληνικών κειμένων, ε, όπω είναι τα κείμενα για το τίποτα και οι σεχνοκουβέντε, για όσου είναι σχετικοί με το αντικείμενο, οι οποίε αποτελούν μικρή έκταση ποίηματα. Η συμπλοκή αυτή φιλοδοξεί να αποδώσει ε, το υπαρξιακό τέλμα του σύγχρονου ατόμου, που είναι ευθέω ανάλογο με την απώλεια των ιδεολογιών και τη ρήξη του πολιτικού λόγου. Ε, παρουσιάζεται ε, είπαμε στο. Δεν είπαμε μάλλον. Παρουσιάζεται στο Studio Ars Morient Δημητρίου Κουφίτσα 18 στη Θεσσαλονίκη. Αυτό για να βοηθήσω είναι κοντά στο... στην Αγίου Δημητρίου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρεθείτε στο opencalendar.gr όπου θα βρείτε σημεία επικοινωνία. Ενώ οι παραστάσει θα ε, διαρκέσουν ω τι 8 Φεβρουαρίου και Κυριακή στις εννέα το βράδυ. Συνεχίζοντας, θα προωθούμε για ακόμα, ακόμα δύο μουσικά νέα. Το πρώτο αφορά την παρουσία της Νατάσα Μάρε και του Jason Carter. Ένα δουέτο πολύ πολλά υποσχόμενο. Η Νατάσα Μάρε μάλιστα, είναι ελληνικής καταγωγής. Με την ακρίβεια, το κανονικό το, το όνομα είναι Natasa Mare Mumjidou και ο Jason Carter είναι ένας διεθνού φήμης βρετανός κιθαρίστας θα παρουσιάσουν την νέα της δικογραφική δουλειά με τίτλο The Embrace ε, πρόκειται για ethnic και jazz μουσική θα προβληθεί στο stage του Μίλου στις 8 Φεβρουαρίου και ώρα 10 το βράδυ ενώ πληροφορίες για αισθήρια δεν δίνει το site θα πρέπει να απευθυνθείτε είτε στο email events.milos.gr είτε να μπείτε στο openculture.gr και να δείτε τα στοιχεία επικοινωνία. τέλος θα τελειώσουμε με την επιστροφή ενός παλιού γνώριμου Έλληνα τραγουδιστή του Κώστα Τουρνά ο οποίος θα εμφανιστεί για δύο βραδιές στη Θεσσαλονίκη στο stage του Μίλου και αυτός στις 11 και 12 Φεβρουαρίου ε, το ποσό εισόδου, ε, η τιμή εισόδου πάλι και πάλι δεν αναφέρεται Αλλά θα ακούσουμε πολλά, ε, ναι. πολλά γνώριμα κομμάτια Τι, ναι θα όπως το κυρίες και κύριοι, το επηγής Ηρήνη», Το λίγη αμαρτία, υπερβολές Αλληλίε, κάτω την Ακρόπολη κλπ. κλπ. Αυτέ ήταν οι προτάσει ε, της ομάδας του News Filter για αυτές τις δύο ομάδες που ακολουθούν. Ελπίζουμε να περάσετε καλά. Ε, μέχρι την επόμενη φορά που θα ξαναπούμε. We Let's We right. We right. <laughs> Ναι. <Yannis? laughs> <laughs> ε, ο Χριστός ε, έφιγε, έτσι; Έφιγε, ναι. Μα σε <laughs> Τρόπισε, <κάνει> το άλλο. <laughs> <laughs> Κυρίε και κύριοι ακροατές, αυτό ήταν το 46ο επεισόδιο του Newcast το οποίο ξεκίνησε έχοντας πολλά παραλυπόμενα με το νέο μας αυτό εγχείρημα να ηχογραφήσουμε μέσω Skype μάλλον θα το χαρακτήριζα ως ένα podcast που πέρασε από πολλά κύματα για να γίνει ωστόσο ελπίζουμε να πετύχαμε Έστω και στο, στο ελάχιστο δυνατό να σας κρατήσουμε για μια ακόμη φορά συντροφιά στο λεωφορείο για τη δουλειά ή οπουδήποτε αλλού πάτε ε, Δεν ξέρω Τι άλλο να πούμε Ο Χρήστος είναι ο, αυτός που κάνει το αότρο συνήθως δυστυχώ τώρα δεν είναι μαζί μας Έπρεπε να φύγει λίγο ασπευμένα Γιάννη Τίποτα δεν ξέρω, ο Χρήστος θα βρίσκευτα συνήθω όταν ε, κάνει το άρθρο <laughs> Είμαστε λίγο απροετοί, λοιπόν, γι' αυτό Ωραία, εε... Να πούμε πάλι ότι... Ε, μπορείτε καλύτερα να σχολιάσετε ή καλύτερα να θάψετε για το συγκεκριμένο επεισόδιο μέσω σχολείων στο άρθρο που θα βγάλουν, που βλέπετε ή μέσω audio comments αν έχετε τη διάθεση να αφήσετε κάποιο. Να σε voice και μέχρι την επόμενη φορά που θα τα πούμε για το 47ο επεισόδιο, θα ήθελα να πω ότι είναι πολύ καλό αυτό Ποιο. να μας κάνουν voice mail οι ακροατές και να έχουμε να αφιερώνουμε ένα κομμάτι τη εκπομπή στα voice mail. Φυσικά, αν κάνουν voice mail εννοείται ότι θα ξοδέψουμε χρόνο εκεί για να απαντήσουμε δεν το εννοείται. Αλλά πριν κλείσουμε ξέρασα να πω ότι για την επόμενη φορά στα προσεχώς έχουμε. Ένα θέμα το οποίο ήταν να το πούμε σήμερα να το αφήσαμε και έχει να κάνει με το internet dating δηλαδή άτομα τα οποία θέλουν να, να επιχειρήσουν μία ε, σχέση online τι πρέπει να φοβούνται, τι πρέπει να προσέξουν και τι πρέπει να γνωρίζουν για τα γύρω από το θέμα αυτό όπως έρχονται από Αμερική που το θέμα είναι λίγο πιο ε, σύνηθε από ό,τι σε εμά. Okay. Λοιπόν, μέχρι την επόμενη, επόμενη φορά που θα τα πούμε στο 47ο επεισόδιο από εμένα, τον Χρήστο που και το Γιάννη. Γεια σα. Yeah.